Πίσω από τον ανεμιστήρα παγάκια, μπροστά από τον ανεμιστήρα σώματα, τα πρόσωπα στο άλλο δωμάτιο, οι ανάσες έξω από το σπίτι, οι ζωές... Ζώες...